Και του Ιού και του Αγίου Βασιλεύ Φουράνη παράκλητε το πνεύμα τη αληθία, ο πανταχού πάρων και τα πάντα πλήρων. Θεσσαυρό των αγαθών και ζωή, χορηγό Ελθε και σκύνωσων εν και καθάρισον ημάν από πάσης κυλίδα και όσων αγαθάριστε ψυχάρισιμων. Καλησπέρα. Θα προσπαθήσουμε σήμερα να δούμε μερικά πράγματα για την εξομολόγηση. Πολλοί αναρωτιούνται πως είναι η σωστή εξομολόγηση και από πολλά που υπόθησαν κάποιοι έχουν τον φόβο ότι δεν κάνουν σωστή εξομολόγηση ή ότι αναφέρονται στα προβλήματά τους και δεν μετέχουν πραγματικά στον πυρήνα του μυστηρίου. Είτε θεωρούμε ότι η εξομολόγηση είναι η εξαγόρευση, η απαρίθμηση των αμαρτιών μα με έναν τρόπο ή ε, επειδή ακούσαμε και διαβάσαμε κάποια πράγματα στα οποία, όμως, δεν συμμετέχει η καρδιά μας, δε συμμετέχει το προσωπικό μας βίωμα. Κι έτσι, επειδή από μικρή ακούσαμε κάποια πράγματα, επειδή διαβάσαμε κάποια βιβλία, διαμορφώθηκε μία συνείδηση μέσα μας και βάσει αυτής της συνειδήσεως κάνουμε μία απαρίθμηση των αμαρτιών μας, για να απενοχοποιηθεί η καρδιά μας. Η μία περίπτωση είναι αυτή. Η άλλη, θεωρούμε ότι η εξομολόγηση είναι μία δυνατότητα να νιώσουμε καλύτερα καταθέτοντας τους προβληματισμούς μας, τις δυσκολίες μας ή τα προβλήματά μας σε κάποιον άνθρωπο του Θεού. Οπότε ή στη μια περίπτωση έχουμε μια νομική προσέγγιση που με έναν τρόπο <coughs> ε, σχολαστικό απαριθμούμε τις παραβάσεις που είχαμε σε σχέση με το νόμο του Θεού τις εντολές του Θεού, τους κανόνες της Εκκλησίας ή από την άλλη βρίσκουμε έναν τρόπο να αισθανθούμε καλύτερα, να νιώσουμε καλύτερα κάνοντας ένα διάλογο μία κουβέντα ή μία διαδικασία ε, ανάλυσης της ψυχής μας. Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει τίποτα. Ο καθένας ό,τι θέλει μπορεί να πει και ούτε κανείς πρέπει να έχει το άγχος και τον φόβο αν προσεγγίζει σωστά το μυστήριο ή αν σωστά εξομολογείται. Γιατί αν έχουμε άγχος, αν εξομολογούμε θα σωστά, τότε αυτό γίνεται μία τυραννία μέσα μας. Υπάρχει ένα σφίξιμα εσωτερικών. Υπάρχει ένα σχολαστικισμός των ενεργειών μας, μια κατασκόπευση του εαυτού μας, η οποία δεν μας προωθεί στο μυστήριο, ούτε εξηγιένει τη στάση μας, αλλά περισσότερο την περιπλέκει. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να δείξουμε το περιεχόμενο του μυστήριου την ουσία του μυστήριου τη εξομολογήσεως αλλά χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μπορεί να είναι διαφωτιστικός ο λόγος γιατί επαναλαμβάνουμε δεν αρκεί το να καταλάβουμε για να μπούμε στην ουσία του μυστηρίου γιατί αυτή η γνώση αν είναι μία διανοητική ερμηνεία και κατανόηση μπορεί να μας περιπλέξει περισσότερο και να εμποδίσει τον αυθορμητισμό μας την άνεση της καρδιά μας να κατατεθεί όπως νιώθει στον Θεό. Χρειάζεται πρωτίστως να έχουμε γνώση και βεβαιότητα και αυτό είναι το πρώτο στοιχείο ότι η εξαγόρευσης των αμαρτιών μας ή η κατάθεση της καρδιάς μας δεν γίνεται ενώπιον του δικαστού ή σε δικαστήριο, αλλά γίνεται ενώπιον του πατρός μας. Ενώπιον του ουρανίου πατρός. Και είναι σημαντικό να έχουμε συνείδηση ποιο είναι το πνεύμα αυτού του ουρανίου πατρός. Γιατί ο καθένας μας έχει, μία, έχει διαμορφώσει εξαιτία τις παιδείας που έχει, είτε των βιωμάτων, είτε των προσωπικών, είτε των πνευματικών. Και όταν λέμε προσωπικό, ανάλογα με τα βιώματα που έχει στην περίοδο της ζωής του, από το περιβάλλον του, από την κοινωνία που τον περιβάλλει, αλλά και από την Εκκλησία. Και έχουμε τέτοια βιώματα που τις περισσότερες φορές παραχαράσεται, παραμορφώνεται η, η εικόνα του Θεού αλλοιώνεται η πραγματικότητα του ποιο είναι ο Θεός έτσι λοιπόν θα ξεκίνησουμε από δυο-τρεις ρούλες το Αγίο Άντιο θα δούμε αυτό το κείμενο το γράφει ένας σύγχρονος θεολόγος και πατέρας που αναφέρεται κάποια στοιχεία διευκρινιστικά για την εξομολόγηση λοιπόν ένα στοιχείο που λέει ο Άγιος Χρισόστομος εκφράζει του ποιο είναι ο Χριστός λέγει λοιπόν ο Χριστός δηλαδή εκφράζεται μέσα από το λόγο του Αγίου Χρυσοστόμου «Εγώ και φίλος και μέλος και κεφαλή και αδελφός και αδελφή και μήτηρ. πάντα εγώ μόνον οικείως έχει προσεμέ. εγώ πένις διασέ και αλίτης διασέ επί σταυρού διασέ Επιτάφουδιασέ, πάντα μη, πάντα είσαι σε μένα, Σύ και αδελφός και συγκληρονόμος και φίλος και μέλος. Τι πλέον θέλεις, τι άλλο θέλεις, αυτό χρειάζεται να γίνει βίωμά μας, βεβαιότητά μας, σημαία μας, πεποίθησή μας. Αυτό είναι ο Χριστό. Δηλαδή αν συνειδητοποιήσουμε ότι είναι ο φίλο μας, ότι είναι ο πιο κοντινός και από την αναπνοή μας, τότε διαμορφώνει άλλη αίσθηση περί του τι είναι αμαρτία και τι όχι. Και διαμορφώνει άλλο ήθος μετανία και υπευθυνότητα. Αν όμω για μας ο Θεός είναι ο παντοδύναμος, ο παντοκράτορ που μας ελέγχει, μας εξουσιάζει και μας βαθμολογεί και μας αξιολογεί τότε αντί φιλικής διαθέσεως έρχεται μέσα μας η αίσθηση του τρόμου της επιφύλαξης και δεν έχει μέσα μας η μετάνοια μια ολόκληρην καρδιάν που κατατίθεται στον Θεόν αλλά έχει μια υπολογισμένη, υπολογιστική, φοβισμένη διάθεση για να κρατήσουμε τα, τις οχυρώσεις μας, γιατί αυτό το Θεό το φοβούμαστε. <κυρίζει> Και η αλήτη διασέ, δηλαδή, κάνει τα πάντα, χάνει την εξουσία του χάνει τον θρόνων του, χάνει την αξιοπρέπεια του, προκειμένου να μας σώσει. Για παράδειγμα εάν δεν απεγκλωβιστούμε από ένα σύστημα ιδεών και ηθικής που έχουμε δεν μπορούμε να έχουμε ζωντανή σχέση όχι μόνο με τον Θεό, ούτε με τον αδελφό μας, ούτε με τον εαυτό μας. Αυτό που είναι εμπόδιο στο να ζήσουμε αληθινά, είναι η εικόνα μας που προστατεύουμε και υπηρετούμε. Η κοινωνία μας, είτε πρόκειται περί κοσμικού γεγονότος, είτε εκκλησιαστικού γεγονότος, είναι υποτεταγμένη, στην ανάγκη να υπηρετεί την εικόνα έτσι χάνεται η εσωτερική ελευθερία του ανθρώπου θα ξεπεράσουμε την ανάγκη μας να διαφυλάσσουμε και να προφυλάσσουμε την εικόνα μας αν έχουμε έναν άλλον πόλο ζωής που είναι ζωή και αυτό είναι η σχέση μας με τον Θεό. Όσο ο άνθρωπος απομακρύνεται από αυτή την αίσθηση της ζωής, της προσωπικής σχέσης με τον Θεό, υποχρεώνεται, υποχρεώνεται τον εαυτόν του να υπηρετήσει τους νόμους, να υπηρετήσει την εικόνα, να υπηρετήσει την συμβατικότητα. Δεν βλέπουμε να όλος αυτοκτόνηση γιατί έκανε ένα παραστράτημα. Εντάξει, αν είσαι άνθρωπος του Θεού, δεν τρομάζεσαι με τα παραστατήματα, ούτε τον άλλο, ούτε τα δικά σου. Αλλό είναι η ελπίδα σου. Κι ότε όλο αυτό το κοσμικό σύστημα προσπαθεί να δει ποιος αποκάλυψε τι και ποιος έκανε τη βρωμιά του άλλου. Αυτό είναι η πτώση μας. Δεν είναι βρωμιά η αμαρτία. Βρωμιά είναι η σκληρότητα των ανθρώπων. Και είμαι θα σκληρή από μειονεξία, από ανασφάλεια. Οι σκληρότερες καρδιά μας προέρχεται από την προσπάθεια να προφυλάξει ο καθένα το δική του εικόνα. Γιατί αυτές οι γαργαλιστικές ιστορίες αρέσουν σε όλους μας για να λέμε εμείς δεν είμαστε σαν τον άλλο. Για να νιώθουμε μία αυτοδικαίωση. Μα η εκκλησία μας το λέει καθαρά οι μας. Κακόν που δημοσιοποιείται αποθρασύνεται. Και εμεί θερούμε ηθική και γνώση της αλήθειας την αποκάλυψη του κακού. Η εν Χριστώ ηθική είναι να, να κρύβεις το παράπτωμα του άλλου για να του δίνεις δυνατότητα μετανοίας. Αλλά και άλλο είναι συγκληρονιστικότερο πρόβλημα, αρκιά αλλού το πρόβλημα. Γιατί η γνώση του άλλου δεν είναι ένα μέρος της αλήθειας του, μια πτώση του. Η γνώση του άλλου είναι το όλον του. Δεν είναι μόνο η πτώση του. Είναι και η μετάνοια του, δεν είναι μόνο η πτώση του, είναι και οι δυνατότητες θεραπείας του. Εμείς όμως παίρνουμε ένα κομμάτι που μας συμφέρει, δηλαδή ένα κομμάτι που προσβάλλει, διαλύει τον άλλο και δικαιώνει εμάς ενάντια του άλλου. Όμως δεν μπορείς να διαμορφώσεις ένα τέτοιο ήθος ευαισθησίας, καλοσύνης και ελευθερία αν δεν πιστέψεις σε αυτόν τον Χριστό. Εμεί πιστεύουμε στον Χριστό δικαστή. Πιστεύουμε στον Χριστόν που είναι προβολή της δικής μας εικόνας. Που είναι έκφραση της δικής μας σκληρότητος. Έτσι ο κόσμος σήμερα είναι πάρα πολύ φοβισμένος. Και τι φοβάται, τις αμαρτίες του. Την ενοχή του. Την κατάκριση των άλλων ανθρώπων. Και έχει διαμορφώσει μία εικόνα της εκκλησίας και του μυστηρίου που φοβάται να πάει να εξομολογηθεί. Τρομάζει. Μα αυτός είναι ο Χριστός. Είναι δυνατόν αυτόν τον Χριστό να τον φοβόμαστε. Είναι δυνατόν αυτόν τον Χριστό να τρομάζουμε να πάμε να καταθέσουμε τις πτώσεις μας. Έτσι λοιπόν το πρόβλημα δημιουργείται από τι είδους σχέση έχουμε με τον Θεό. Τι είδους σχέση έχουμε με τον Χριστό. Αλλά αυτή η σχέση όμως αν κανείς δεν την έχει πως θα δημιουργηθεί πως θα εμπνευστεί Θα εμπνευστεί με τους κανόνες Θα εμπνευστεί με τις απειλές Θα εμπνευστεί με την τιμωρία Θα εμπνευστεί με τον έλεγχο Με τι θα εμπνευστεί ο άνθρωπος Εάν εμείς δεν νιώθουμε όλοι σιγουριά σε μία σχέση και ασφάλεια δεν μπορούμε να ανοιχτούμε. Λοιπόν, και εδώ δεν είναι, είναι τελείως άδικο να μην νιώθουμε σιγουριά. Είναι τελείως άδικο να μην νιώθουμε σιγουριά με τον Χριστό. Έτσι λοιπόν, το πρόβλημα ξεκινά από τι είδου γνώμη καταρχήν έχουμε για τον Χριστό τι είδου εσωτερική διάθεση και στάση έχουμε για τον Χριστό συνήθως η στάση μας, η διάθεσή μας είναι τελείως επιφανειακή και ό,τι γνωρίζουμε το γνωρίζουμε εξακοής άρα αυτό που μπορεί να μας ενεργοποιήσει είναι η αναθέρμανση, είναι η θέρμανση μιας ψυχραμένης καρδιάς για τον Χριστό. Όμως όταν εμείς σαν στρατιωτάκια παρακολουθούμε τον εαυτό μας που αμαρτήσαμε και που δεν αμαρτήσαμε για να νιώσουμε και να βρούμε τον τρόπο απενοχοποίησης μας και εξελαφρώματος μας, δεν μπορεί να οικοδομηθεί σχέση πραγματική με τον Χριστό. Απ' την εμπειρία που έχουμε, θεωρούμε πως, είναι εξαιρετικά σημαντικό, καθοριστικό της πορείας μας και της σωτηρίας μας, το τι εμπειρία έχουμε απ' την εξομολόγηση. Αν έχουμε εμπειρία πραγματικά, Απελευθέρωση απελευθέρωσης εμπειρία αγάπης εμπειρία χάριτος και αυτό εξαρτάται και από τη δική μας προσέγγιση ο άνθρωπος, συνήθως ο άνθρωπος βεβαίως ο Θεός όπως θέλει ενεργεί αλλά συνήθως ο άνθρωπος λαμβάνει την χάρη του Θεού που του γίνεται μνήμη σωτηρίας για τη συνέχεια του κυρίως από την εξομολόγηση και μετάνεια όπου Εις πράτη, δέχεται, αντιλαμβάνεται ότι ο Χριστός τον αγαπά. Αν ο άνθρωπος δεν λάβει αυτή την εμπειρία και πελαγοδρομεί σε σχολαστική ερεύνηση του εαυτού του, τι είπε και τι δεν είπε, χωρίς να ξέρει ποια είναι η διάθεση της καρδιάς του, το πρόβλημα είναι εκεί. Εμείς εξαντλούμε όλο, πολλή ενέργεια όταν πρόκειται επί το ανείπαμε όλες στα μας και όχι ποια ήταν η καρδιά μας. Τι είδου διαθέσεως, ποια ήταν η διάθεσή μας. Γιατί η εξομολόγηση είναι η κατάθεση της καρδιάς μας. Έτσι λοιπόν, είναι σημαντικό ο άνθρωπος να βρει τον τρόπο να γνωρίσει καλύτερα το πνεύμα του Χριστού, δηλαδή τον Χριστό δια του Ευαγγελίου Του, δια του Λόγου Του. Διαβάζοντας, μελετώντας το Λόγο του Χριστού, να δούμε ποιο πρόσωπο του Χριστού μας ελικεί για τον καθένα. Σημαντικό, ίσο, δεν, δεν μιλούν με τον ίδιο τρόπο, δεν ομιλεί με τον ίδιο τρόπο ο Λόγος του Θεού. Για κάποιον το συγκίνει ένα σημείο, κάποιον το συγκίνει κάτι άλλο. Όμως αυτά που συγκινούν καθένα είναι αυτά που ομιλεί ο Χριστός στην καρδιά του. Είναι αυτό που μπορεί να θερμάνει την καρδιά μας. Και να ξέρουμε γιατί μας ελκεί ο Χριστός. Το σημαντικό λοιπόν είναι να ελκύσει ο Χριστός στην καρδιά μας. Αν δεν γίνει αυτό δεν έχει νόημα εξομολόγηση. Γιατί η ουσία τη εξομολόγησης είναι η αποκατάσταση, η, αποκατάσταση, η, αποκα, η αποκατάσταση της σχέσης μας, της φιλίας μας με τον Θεό. Α, λοιπόν, δεν είναι φίλος ή οικείος για μας ο Χριστός και δεν είναι κοντινός μας, δεν τον νιώθουμε κοντινό μας και δεν μας ελκύει, τότε η εξομολόγηση εξαντλείται σε ποιο σημείο. Στο πως να βρω τον τρόπο να νιώσω καλύτερα με τον εαυτό μου που δεν είμαι καλός άνθρωπος. Εξαντλείται στο γεγονός ότι πρέπει να αποκατασταθεί μία ισορροπία μέσα μου, ότι νιώθω ενοχές για αυτό, για το άλλο, νιώθω ότι δεν είμαι τόσο καλός και πρέπει να γίνω καλός τώρα και πρέπει με ένα μαγικό τρόπο να μου κάνεις ότι ο παντοδύναμος τόσο σε Αν όμω νιώθω οικειότητα, χαρά με τον Χριστό, τότε τι είναι για μένα αμαρτία. Ότι, ό,τι με απομακρύνει από τον Χριστό, ό,τι μειώνει την χάρη του Θεού μέσα μου, ό,τι με απομακρύνει από την χάρη του Θεού. Έτσι λοιπόν προτείνει εδώ ο πατέρας να αναρωτηθούμε αν το στοιχείο της φιλίας υπάρχει στη δική μας σχέση με τον Χριστόν. Αν νιώθουμε φίλοι με τον Χριστό. Αν αυτή τη ζεστασιά με τον Χριστό. Χωρίς αυτή τη ζεστασιά δεν μπορεί να προχωρήσει ψυχή του ανθρώπου. Ούτε και έχει πολύ νόημα η μετάνοια. Επειδή ακριβώς η καρδιά μας δεν έχει αφυπνιστεί σε αυτή την εμπειρία της φιλίας με τον Θεόν αυτή η έλλειψή μας, αυτή η στενότητά μας, αυτή η στενοχώρια μας, αυτή η κατάσταση που είναι μια αισθηση ανικανοποίητου, μας οδηγεί στο να προσεγγίζουμε τα πράγματα τελείως στεγνά και νομικά. Και να ερευνούμε τον εαυτό μας, ποια λάθη κάναμε, να τα εξαγορευτούμε, για να ησυχάσουμε τη συνείδησή μας η ιστορία δεν είναι να ησυχάσουμε τη συνείδησή μας η ιστορία είναι να ζωντανέψει τη συνείδησή μας και να έχει χαρά η συνείδησή μας να έχει μέσα της την αγάπη του Θεού γιατί τι είναι συγχώρεση συγχώρεση τι είναι είναι αποκατάσταση σχέσεω, όπου αγάπη όπου χάρη. Εκεί είναι η νέκρωση του νόμου. Εμείς οι άνθρωποι του νόμου, εάν δεν οι άνθρωποι της χάριτος. δηλαδή δεν λάβουμε πείραν της αγάπης του Θεού, και η εξομολόγηση πρωτίστως είναι η ενέργεια αυτή του Θεού, με η μυστηριακή ενέργεια του Θεού, δια της οποίας λαμβάνουμε πείραν της αγάπης του Θεού. Ας λοιπόν τον εαυτό μας εάν προσπαθήσαμε εφόσον είναι φίλος μας ο Χριστός με κάποιο τρόπο να του δώσουμε χαράν ή όχι. Αν το συμπέρασμα είναι ότι η σχέση αυτή μας αφήνει αδιάφορους αυτή είναι η μεγάλη δυσκολία. Η σχέση αυτή με τον Χριστό να μας αφήνει αδιάφορους. Θα χρειαστεί τότε να επανεξετάσουμε τι σημαίνει τελικά να είμαστε χριστιανοί. Εάν όμως νιώθουμε ειλικρινά τον Χριστό ως φίλο, ας αρχίσουμε να ρωτούμε τον εαυτό μας καθημερινά. Τι έκανα, τι είπα, τι σκέφτηκα και αισθάνθηκα που μπορεί να του δώσει χαρά ή θλίψη. Έτσι λοιπόν η έρευνα του εαυτού μας δεν είναι εν σχέση με τον εαυτό μας. Δηλαδή... Δεν είναι μια εσωστρεφής κίνηση να δω τον εαυτό μου πόσο καλός ή κακός είναι. Αλλά είναι ένα άνοιγμα προς τον Θεό που εξετάζω την ζωή μου, τις πράξεις μου. Δηλαδή την ελευθερία μου αν είναι στραμμένη σε αυτόν. Αλλά το μεγάλο μας πρόβλημα είναι ότι συνήθως είμεθα αδιάφοροι και είμαστε αδιάφοροι γιατί δεν έχουμε έμπνευση δεν εμπνευστήκαμε και δεν μας ενέπνευσαν το τι χαρά είναι ο Χριστός τι ελευθερία είναι ο Χριστός τι φως είναι ο Χριστός αλλά είμεθα παγιδευμένοι σε ένα σύστημα θρησκευτική ηθικής και νόμων που είναι η φώνευσης του προσώπου του Χριστού. Εν πολλής η θρησκεία είναι ο φωνιάς του Χριστού. <κυρίου> το θρησκευτικό σύστημα σκέψης, το οποίο είμαστε χμαλωτισμένοι Είναι ο τρόπος που το λειτουργούμε η κατάργηση και η προσβολή του Χριστού. Και θεωρούμε ότι η αφύπνιση του Πνεύματος του Θεού είναι μία διδεκασία διοικητικών κανόνων εκκλησιαστικών ή κανόνων συμπεριφοράς που έρχονται να μας δείξουν τον δρόμο. Αλλά αυτός ο δρόμος είναι ζωή και προϋποθέτει διάθεση, έμπνευση, καρδιακό βίωμα. Όσο λοιπόν ο Χριστός είναι νεκρός μέσα μας, ισχυροποιείται η θρησκεία, το θρησκευτικό σύστημα. Όσο ζωντανεύει ο Χριστός μέσα μας, τότε δεν υπάρχει θρησκεία, υπάρχει εκκλησία. Υπάρχει σύναξη, υπάρχει θεία λειτουργία, υπάρχει ενότητα. Υπάρχει ελευθερία μέσα σε αυτή την ενότητα. Έτσι λοιπόν, η θρησκεία είναι η άρνηση του Χριστού. Η παραδοχή του Χριστού είναι η εκκλησία. Η σύναξη, η θεία λειτουργία. Συγγνώμη. Θα όταν λέμε θρησκεία Πώς θα το περιγράψουμε τώρα Ενώμενα ένα σύστημα Μέτρων Κανόνων Ορίων Για να μας εξασφαλίσει Μία Έστηση ε, Σιγουριάς, βεβαιότητος, που όμως δεν μας ενεργοποιεί την ευθύνη προσωπικής σχέσης με τον Θεό. Ο Χριστός, από ό,τι βλέπουμε στο λόγο Του, ήρθε σε αντίθεση με τους ανθρώπους της θρησκείας, οι οποίοι λάτρευσαν τον νόμο και αρνήθηκαν την χάρη. Λάτρεψαν τον νόμον και αρνήθηκαν το πρόσωπο. Λάτρεψαν το άτομο και αρνήθηκαν τη σχέση την εκκλησία. Να σα ρωτήσω έχω, λίγο. Έχω την εντύπωση ότι δεν λάτρεψαν τον νόμο. Λάτρεψαν το μέτρο του νόμου που του και εκείνη την εποχή. Και όσον αφορά για τη θρησκεία, γιατί η θρησκεία είναι ο ίδιο ο άνθρωπο. Η θρησκεία του Θεού είναι ο ίδιος ο ο διότι είναι παιδί του και δικούλοι λιμάτων και η θρησκεία του ανθρώπου είναι το πρόσωπο του ισού Χριστού που ανέκρινε στον κόσμο διάνε τη σωτηρία ημών. Αυτή είναι η θρησκεία του ομο, του ο, ορθοδόξου χριστιανού, ομωδιάρκουλου και δηλαδή όποιος είναι ο Μαζί μου, όποιους ομοιάζει μαζί μου, θα κριθεί στη Βασιλεία του Ουρανών που είναι το ίδιο κύριο δηλαδή τις γραφές. Δεν πρέπει να τις απορρίπτουμε, αλλά, αλλά ε, για το λόγο επειδή είναι το ίδιο το Άγιο του το Πνεύμα. Όποιος απορρίπτει το Άγιο το Πνεύμα, απορρίπτε, απορρίπτεται και από τη Βασιλεία των Ουρανών η υποκύλος. Αυτό, αυτά είναι αειλεύευτα. Η καρδιά, εάν δεν γραφεί ο νόμος έπαιξε στην καρδιά, είναι μόνο γραμμένος στο χαρτί, δεν έχει καμία αξία. Πρέπει να γραφεί ο νόμος στην καρδιά μας. Πάτε, το είπε ο, ο ίδιος ο, ο, ο, ο διδάσκαλος και ο Σοπιέα. Άλλος. Να ρωτήσω λίγο. Ε, εφόσον έχεις έχουν μια κατευθείαν επικοινωνία με τον Θεό, γιατί χρειαζόμαστε ένα μεσάζομα ο Θεός ξέρει όταν εμείς, ας το πούμε, όταν μετανοούμε. Εγώ ε, δεν έχω θυμάει κανένα παράδειγμα που ε, μπορεί να δει το, αν το τώρα, ε, όπου υπάρχει ένας μεσάζοντας ανάμεσα στον Χριστό και στον Πατέρα. Γιατί λοιπόν πρέπει να υπάρχει μεσάζοντας ανάμεσα σε εμάς και Ά, Πατέρα. Και επιπλέον όταν πάμε σε έναν εξομολόγω, έχουμε το δίημα και απέναντι μα, η δυσκολία μα ήταν ότι απέναντι μα δεν είναι ο Θεό, αλλά είναι ένα άνθρωπο, στον οποίο εμεί πρέπει να έρθουμε στη θέση να υπονομεύσουμε τον εαυτό μα για να του καταθέσουμε αμαρτίε. Πράγμα δύσκολο. Και αν το ξεπεράσουμε, υπάρχει ο κίνδυνο επίση ο άνθρωπο αυτό ε, ξαφνικά να γίνει για μα ο Θεό. Επίση πολύ επικίνδυνο. Ένα, ένα, ένα. Λοιπόν. Όταν λέμε ίσως οι όροι τρομάζουν και ίσως παρεξηγούνται οι όροι που λέμε. Όταν λέμε θρησκεία το λέμε με την αρνητική έννοια, με την έννοια ενός συστήματος πνευματικού στο οποίο δεν υπάρχει το πνεύμα του Χριστού και υπάρχει μόνο η ανθρώπινη ενέργεια η οποία είναι παραχαραγμένη και έξω από το πνεύμα του Χριστού που εμπνέει. Και για αυτό τον λόγο είπαμε καλύτερος όρος είναι η έννοια της Εκκλησίας, δηλαδή η δράση του Αγίου Πνεύματος. Με αυτή είναι. Λοιπόν, όσο αφορά για εσάς, ε, ο πνευματικός, ο εξομολογός τι είναι. Αυτός που τελεί το μυστήριο είναι το Αγίο Πνεύμα. Δεν είναι ο πνευματικός. Δεν λέει ο πνευματικός σε συγχωρώ. Η ευχή λέει κάτι άλλο. Ο Χριστός συγχωρεί. Ο πνευματικός λοιπόν είναι ο μάρτυρας της φιλανθρωπίας του Θεού. Δηλαδή έρχεται ο άνθρωπος και έξω και ο πνευματικός μάρτυρι εις των άνθρωπων την φιλανθρωπία του Θεού, την αγάπη του Θεού. Και ταυτόχρονα είναι και μεσίτης του ανθρώπου προς τον Χριστόν. Επομένως ασφαλώς η μετάνοια είναι υπόθεση προσωπική του ανθρώπου με τον Θεό. Ο πνευματικός δεν έρχεται να υπερπηδήσει αυτή τη σχέση αλλά να ενεργοποιήσει και να προωθήσει αυτή τη σχέση. Αφενός ως μάρτυρας της φιλανθρωπίας του Θεού προς τον άνθρωπο, ως φορέας της φιλανθρωπίας του Θεού και από την άλλη ως μεσίτης του ανθρώπου προς τον Θεό. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο, η εξομολόγηση όμω. η μετάνοια, δεν είναι ατομική υπόθεση δική σου, δική μου με τον Θεό. Είναι υπόθεση εκκλησιαστική, που δεν εξομολόγησε μόνο εις τον Χριστό, αλλά εξομολόγησε στην εκκλησία. Ζητά συγχώρηση από την εκκλησία, που η Εκκλησία είναι όλα τα μέλη του Χριστού. Όταν αμαρτάνω εγώ μόνος μου, αμαρτάνω και ενώπιον όλου του κόσμου. Γι' αυτό η μετάνοια μου είναι ενώπιον όλου του κόσμου. Και άρα η εξομολόγησή μου ενώπιον της Εκκλησίας, επειδή όμως δεν έχω την αντοχή και δεν έχω την αντοχή όλοι να την εξομολόγησή μου, την εκπροσωπή την Εκκλησία οπημένα. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να είναι πολύ δύσκολο αυτό να καταλάβουμε γιατί είμαστε ποτισμένοι από μια κοσμική ηθική ατομοκεντρική και από μια ψυχολογική προσέγγιση του πνευματικού γεγονότος. Γι' αυτό λέμε πως θα δεχτώ έναν άνθρωπο τα πω. Εγώ με τον Χριστό έχω άμεση σχέση. Χάνεται αυτή έννοια τη εκκλησίας και δικαίως γιατί η εκκλησία έχασε αυτό που είναι η ουσία της, το κοινοτικόν. Πνεύμα Η έννοια τη κοινότητα. Όταν η λατρεία θεία λειτουργία Έγινε ένα γεγονός στο οποίο δεν μετέχουμε ζωντανά Και δεν το συνειδητοποιούμε Την ουσία του ποια είναι η θεία λειτουργία Και θεωρούμε ότι είναι ένα Φολκλορικό γεγονός Που μαγικά λειτουργεί κάτι για κάποιους Και ξαφνικά γιάζουν. Και χάνεται η αίσθηση Και είναι της κοινότητος Έτσι απομακρύνομαι και εγώ από την αίσθηση Ότι η αμαρτία μου δεν είναι ένα Ατομικό γεγονό. Και άρα και η μετάνοια μου δεν είναι ένα ατομικό γεγονός. Ένα γεγονός που αναφέρεται προς την κοινότητα, προς την Εκκλησία. Γι' αυτό το λόγο ο Κύριος έδωσε του δεσμήν και ελλήν της αμαρτίας στους Αποστόλους και στους διαδόχους αυτών. Θα μπορούσαμε και άλλο να πούμε για να γεμίσουμε το χρόνο. Είναι επικίνδυνο γιατί όταν πάει και πρέπει να η Εκκλησία να είναι γνώστης το τι συμβαίνει σε κάθε πιστό... Και η Εκκλησία σήμερα έχει και αυτή ένα, είναι ένα κοσμικό φαινόμενο, δεν είναι οι πατέρε σας και Έχει γίνει φολκλορικό και δεν φταίνει η πιστή γι' αυτό. Μήπω γίνεται πολύ επικείνο ο κάθε ένας πιστό να εξομολογείται το τι του συμβαίνει στην Εκκλησία, όταν λοιπόν θα εξομολογηθεί, ο καθένα έχει την ευθύνη της επιλογή του. Έχει την ευθύνη αφενό τη επιλογή του και αφετέρου. Δεν έχω την αίσθηση ότι εξομολογούμε στον πιμένα, Δεν με συγχωρεί ο ποιμένας Ο Χριστός με συγχωρεί Το μυστήριο τελείται Αν δεν πιστεύσουμε στην ενέργεια της χάριτος του Αγίου Πνεύματος Που τελεσιουργεί το μυστήριον Και μένουμε στο ψυχολογικό γεγονός ενός ανθρώπου Αμαρτωλού ή δίκαιου ικανού ή ανίκανου Τότε προσεγγίζουμε το μυστήριο ψυχολογικά όχι ουσιαστικά. Έτσι λοιπόν δεν έχει να κάνει η εγκυρότητα της μετάνοιας μας και του μυστηρίου με την αξιοσύνη όχι του πειμένου, αλλά με τη χάρη του Από την άλλη, εάν εγώ θέλω, εκτός από το γεγονός της μετανοίας και μια καθοδήγηση και δεν εμπνέουμε, είναι η ευθύνη της επιλογής μου που πηγαίνω, που εξομολογούμε. Ταυτόχρονα, δε, είπατε και με ένα γεγονό εξάρτησης, mm -hmm. σαφώς. Γι' αυτό η εξάρτηση είναι ένα πρόβλημα που δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα. Αν θέλετε, αν μου επιτρέπετε, από την λίγη εμπειρία που έχουμε, το μεγαλύτερο πρόβλημα και η μεγαλύτερη δυσκολία της Εκκλησίας και το μεγαλύτερο, η μεγαλύτερη αν θέλετε αδυναμία του σώματος της εκκλησίας η μεγαλύτερη πτώση μας ποια είναι η απουσία της ενότητας η οποία απουσία της ενότητας γίνεται κατάσταση και με την ευθύνη του πνευματικού όταν θεοποιούμε απολυτοποιούμε το πνευματικό και όταν εξομολογούμεθα εξαιτία αυτή τη θεοποίηση και απολυτοποίηση με το πρόσχημα τη υπακοής δεν ζητούμε τον Χριστό, ζητούμε την αναγνώριση του πνευματικού. Δεν λατρεύουμε τον, τον Χριστό, αλλά ο πνευματικό είναι τροχοπέδι αυτή τη προσωπική σχέση μας με τον Θεό. Σε αυτό είναι συνυπεύθυνο και ο πνευματικό και η πίστη. Και τι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση, Ο άνθρωπο θεωρεί ότι αμάρτισε αν στενοχώρησε το πνευματικό του. Και όχι αν στενεχώρησε τον Χριστό. Θεωρεί ότι έχασε πνευματικά όχι αν εξέπεσε από τη σχέση με τον Χριστό αλλά αν έχασε αυτή την οικειότητα ή φιλία με το πνευματικό. Και έτσι εξαιτίας αυτών εξασκούνται ψυχολογικά σχήματα συγκρούσεων και πιέσεων χάνει ο άνθρωπος την ελευθερία του και την προσωπικότητά του και χάνεται και το, η, η ενότητα μέσα στο πλήρωμα της Εκκλησίας. Και θεωρεί ο άνθρωπος ότι μετανοεί αν πει συγγνώμη στον πνευματικό του. Δεν είναι αυτό μετάνοια. Συγγνώμη αν το πούμε σε όλη την Εκκλησία. Γιατί εάν κάνουμε κεντρικό πρόσωπο των πνευματικών ή οποιονδήποτε άλλον, αυτό δεν έχει μόνο αυτή την ανάγκη εξάρτησης. Κυρίω έχει άλλε παρενέργειες. Της αντιζηλίας, του ανταγωνισμού, της σύγκρισης και του κομματιάσμου της Εκκλησίας. Ποιος είναι πιο κοντά στον παπά, ποιος είναι λιγότερο κοντά, ποιο προτιμώ ο παπάς, ποιο δεν προτιμά. Και αρχίζει η το των λογισμών και ο άνθρωπος πελάγω δρομή. Και βγαίνει μέσα στον άνθρωπο μία αρνητικότητα, μία εμπαθη κατάσταση. Τότε για ποιο Χριστό μιλουμε? Και δεν μετανοεί ο άνθρωπος όταν πει συγγνώμη στον πνευματικό του για ένα περιστατικό που το στενοχώρησε αλλά μετανοεί αληθινό ο άνθρωπος όταν μέσα στην καρδία του αποκατασταθεί μία ενότητα. Δηλαδή πάψινε, πολε, αν ο άνθρωπος πολεμίζει μέσα από την καρδιά του την εμπάθεια προς τον άλλο άνθρωπο που τον νιώσει ανταγωνιστή μέσα στο γεγονός εξαρτήσεως. Αν ο άνθρωπος πολεμήσει τους λογισμούς του και διώξει την ψύχρανση της καρδίας του και θερμάνει την καρδιά του για το όλον. Να το πούμε ένα παράδειγμα. Έχουμε την παραβολή του ασώτου Υιού. Έρχεται λοιπόν ο ασώτο ασίως και μετανοεί. Και στην γλέντι ο πατέρας. Γλέντι ενότιτος. Γλέντι θείε ευχαριστία, που είναι προσκεκλημένοι όλοι. Δεν διώχνει κανένα πατέρα. Ποιο δεν παίρνει μέσα, Ο πρεσβύτερο Ιώ. Γιατί γιατί είχε το λογισμό τη αυτοδικαίωση. Το λογισμό τη σκληρότητο. Και τι λέει, αντιδράσουν τον πατέρα και τι λέει, Μα τι γλέντι είναι αυτό που στείνει. Αυτό ο αμαρτωλό σου που διέλει τα πάντα, εσύ του στείνει γλέντι. Και εγώ που είμαι υπηρέτη σου που κάνω τα πάντα για μένα τίποτα, κάνω τραπέζι, δεν μπαίνω μέσα. Δεν ήρθε ο πατέρας, είναι ο πατέρας. Δεν μπήκε στην λογική του πρεσβύτερου ιού που λέει Ας στήσουμε και να γλεντει και σε να μην νιώθεις περιθωροποιημένος Γιατί Αν ο Θεός πατέρας Έκανε υπακοή Στον πρεσβύτερον ιό για να μην το στενοχωρέσει Θα αρνεί τον την αγάπη ο πατέρας Και θα επέλεγε τη σκληρότητα Θα επέλεγε το πνεύμα της δικαιοσύνης Της κοσμικής που έχει μέσα του σκληρότητα έτσι λοιπόν, τι να κάνει να φέρει και αυτόν μέσα έτσι δεν δε, δε θέλει, μα δεν δε, δε θέλει να μπει ο άλλος αυτό το πνεύμα, θέλει να μπει με μια προϋπόθεση, να μην έχει αγάπη ο πατέρας να μην συγχωρεί τον άσωτο να μην εγκαλιάζει τον άσωπο γι' αυτό δεν υπάρχει μεγαλύτερη πληγή για έναν πατέρα που είναι αληθινός πατέρας, αν ο άλλο σου βάζει όρους μην φέρεις αυτό μαζί σου μην το δεχθεί μαζί σου και βάζουμε αυτού του όρου τότε ο Θεός Πατέρας θα το πει εσύ φύγε που δεν δέχεσαι τον άλλον. Δεν είναι σκληρότητα αυτό, είναι αγάπη αυτό. Σκληρότητα θα ήταν να υπακούσει ο Θεός ο Πατέρας ή ο Πατέρας, ο σαρκικός ή ο πνευματικός Πατέρας σε αυτό το πνεύμα του διχασμού, της σκληρότητας, της δίθενης δικαιοσύνης, της δίθενης αλήθειας που έχει μέσα τη καχυποψία υπόνοιαν και μνησικακία. Έτσι λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό να το δούμε ότι για να φανεί αν έχουμε αληθινή μετάνοια είναι όχι αν λέμε συγγνώμη στο πνευματικό γιατί λειτουργούμε ψυχολογικά αλλά μέσα στην καρδιά μας υπάρχει ενότητα όλων. Αν θερμαθεί η καρδιά μας εμείς μπορεί να λέμε ε, λέμε το ένα, αυτό που μας υφέρει δεν εκφράζουμε όμω όλους τους λογισμούς μας όλη την καρδιά μας για να φανεί η καρδιά μας και το ταγκαλάκι το διαβολάκι τι κάνει παίρνει μια αλήθεια μερική την παρουσιάζει στα μάτια του ανθρώπου όπως θέλει και ο άνθρωπος διαμορφώνει μια ολική γνώμη για τον άλλο. Μερική αλήθεια είναι μεγαλύτερο ψέμα από το ίδιο το ψέμα. Η μερική γνώση είναι χειρότερη από την αμάθεια και από την αγνωσία. Αν πάρουμε ένα κομματάκι και επειδή μας συμφέρει στη λογική μας ή στην κακότητά μας ή στην εμπάθειά μας και διαμορφωθεί μέσα μας μια αίσθηση ζωής ή αλήθεια αυτό είναι μεγάλη απάτηση. Απόδειξη τούτου ότι η καρδιά μας δεν είναι αναπαγμένη, δεν έχει ειρήνη και κυρίως δεν έχει ενότητα. Η, από, η απώλεια της ενότητας είναι απομάκρυση από τη χάρη του Θεού. Έτσι λοιπόν, σαφώς μπορεί να υπάρχουν τα πάντα. Αυτός όμως είναι ο αγώνας μας. Και είμαι συνυπεύθυνης σε αυτό. Κάτι άλλο? Δεν <εέβαια> <εέβαια> <τον> πολλά άλλα. το Ναι, ναι. Δεν <σίεσαι> θα σας ρωτήσω καλά. Εγώ θέλω να πω ότι στη θέση που είπατε, ότι ενώπιον της Εκκλησίας και ενώπιον του Θεού με κάθε θέση αυτό είναι ποιο. και πιο και του και τον του και όλων και τα δικομένων και κοιμημένων και τον αεζό. Και εμψυχορούμε του πάντε. Γι' αυτό πρέπει να συμπορευτούμε και με του μα πριν πάμε να κοινωνίσουμε να λοιπόν. ε, ε, ακόμα μια παρατήρηση. Ότι το άγριο πνεύμα εντενεργεί. Δεν δράτει. δράτει δρά, άμεσο δράση. Το άγριο Είναι πιο άμεση δράση από την όμω. Λοιπόν, και ενεργή δράση του. <laughs> λοιπόν. Είναι πολύ εύκολο άνθρωπος να, να μεταβει από την θέση του αστουργήσει του Πρεσβιτέρου Ιού. Και είναι χειρότερο, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα να είσαι άσωτος και να, παίζεις πρεσβύτερο, και να έχεις το πνεύμα του Πρεσβύτερου Ιού. Και αυτό που δείχνει έλλειψη επίγνωσης. Ε, από την άλλη όσο αφορά τη δημοσιοποίηση των αμαρτιών μας. Ε, για να, ε, μπορεί να το κάνει οποιοςδήποτε, αλλά πρέπει να ρωτήσει το λόγο που το κάνει. Ε, και δεν ωφελείται πάντα άνθρωπος όταν γίνει. Ούτε αυτός που το λέει, ούτε αυτός που ακούει. Νομίζω είναι καλό... Είναι καλό ε, ε, να λησμονούμε τις αμαρτίες μας. Να μην ασχολούμεθα πολύ με αυτές. Να γνωρίζουμε μόνο την αμαρτωλότητά μας, η οποία δεν εντοπίζεται στο γεγονό ό,τι κάναμε αυτή την άλλη αμαρτία, αλλά στο γεγονό ότι είμαστε μακριά από τη χάρη του Θεού. Η αμαρτωλότητά μας δεν είναι ότι κάναμε τούτο ή το άλλο, αλλά ότι είμαστε μακριά από την αίσθηση του Θεού, ότι πλέον η καρδιά μας δεν τρέφεται από την αγάπη του. Άρα αυτό ενδιαφέρει και όχι αυτό ή το άλλο ή το παράλληλο το οποίο κάνουμε. Αυτό πάντως που γνωρίζουμε ότι μπορεί να μας φέρει πιο κοντά στον Θεόν δύο στοιχέ είναι. Αν θέλετε κρατήστε μόνο αυτά σήμερα. Να έχουμε πνεύμα επί για όλους. Πνεύμα κατανόησης για όλους. Και μέσα στην καρδιά μας να διαφυλάξουμε την ενότητα και πάντα να δουλεύουμε για αυτή την ενότητα. Δεν αισθανόμαστε ποτέ μεγαλύτερη θλίψη ούτε να ακούμε τη χειρότερη αμαρτία παρά όταν οι άνθρωποι δεν έχουν συνεννόηση μεταξύ τους και όταν, έχουν σκληρότητα οι άνθρωποι, όταν έχουμε σκληρότητα οι άνθρωποι και δεν συγχωρούμε ο ένας τον άλλο και δεν κατανοούμε ο ένας τον άλλο και ο καθένας κρατάει το δικό του λογισμό τη δική του βεβαιότητα για να επιτίθεται έναντι του άλλου. Νομίζουμε πως αυτό είναι η μεγαλύτερη προσβολή για τον Θεό. Το να μην έχουμε ενότητα μέσα στην καρδιά μας. Να μην, προσπα... να μην θεωρούμε ότι μεγαλύτερο πρόβλημα, μεγαλύτερη πληγή, μεγαλύτερη θλίψη για τον Χριστό είναι να μην διαφυλάσσουμε μέσα στην καρδιά μας την καλοσύνη, την θετικότητα, την ενότητα για τον άλλο. Γι' αυτό... Δεν υπάρχει μεγαλύτερη άσκηση από το να προσπαθεί ο άνθρωπος να διαφυλάσει την ενότητα που του χαρίζει ο Θεός. Γιατί η ενότητα είναι δώρο του Άγιου Πνεύματος. Η άσκηση η δική μας είναι να πολεμούμε τα πάθη μας που μας απομακρύνουν από τον άλλο. Η επίοικια λοιπόν, η διάθεση να δικαιολογούμε τον καθένα και να σκεφτόμαστε θετικά για τον καθένα, είναι το πνεύμα του Χριστού. Το πνεύμα του αντιχρήση του είναι να βγάζουμε στην επιφάνεια τη βρωμιά τον άλλο για να δικαιωνόμαστε εμεί. Να, αυτό να κρατήσουμε. Να δείτε μετά πώ ξυπνά χρυσό μέσα μα και πώ βιώνουμε και το μυστήριο. Αλλά εμεί είμαστε τελείω ανόητοι, αδικούμε τον εαυτό μα. Τι κόπο χρειάζεται για να μην κρίνουμε τον άλλο. Τι κόπο είναι να σκεφτούμε θετικά για τον άλλο που είναι μέσα στην πτώση του, μέσα στην αμαρτία του. Τι κόπο είναι να καλύψουμε τι αμαρτίε του άλλου ανθρώπου. Περισσότερο σκόπος είναι να διερευνήσουμε, να αναλύσουμε και να εξηγήσουμε τη βρωμιά του άλλου ανθρώπου. Το πνεύμα αυτό λοιπόν της συγχωρητικότητας, της επίοικαιας, της κατανόησης και της ενότητας είναι το μεγαλύτερο άθλημα στην εποχή μας. Και κυρίως δια αυτού του τρόπου μπορεί να αποκαλυφθεί ο Θεός. Εμείς τι κάνουμε, λίγο μας πατάει τα δικαιώματα ο άλλο και αμέσω επαναστατούμε. Τι σκληρότητα είναι να, δείτε, να βλέπω, τι σκληρότητα υπάρχει μεταξύ των ζευγαριών που ένα πολεμεί τον άλλο. Που προσπαθεί ο καθένα, μα τι ανοιχτοί είμαστε, να δικαιωθούμε αντί του άλλου, τι δίκαιο είναι να βρούμε. Και γινόμαστε τόσο δίσκαμπτοι, δύστροποι, σκληρόκαρδοι, που υποκανονικέ προποθέσει, αν δεν είχαμε συμφέρον δεν θα τέτοιοι. Δηλαδή, αν ακούγαμε μια τέτοια ιστορία θα γελούσαμε. Αλλά αυτή η ιστορία είμαστε εμείς ήδη που σε άλλου ανθρώπου βρίσκουμε τη λύση λέμε καλά μην τα μεγαλοποιείς για μας είναι μεγάλα όλα είναι τεράστια όλα και τρογόμαστε με τον κάθε λογισμό και φτιάχνουμε σενάρια που δείχνει τι ότι είμαστε κομπλεξικά πλασματάκια που δεν θέλουμε να μην, να μην μας αδικούν να μην μας προσβάλλουν να μην μας απορρίπτουν και να μην μας αναγνωρίζουν ότι είμαστε εμεί οι θεοί στην ουσία αυτό το πρόβλημα έχουμε και έχουμε και ένα πνευματικό που τον γλύφουμε, τον έχουμε από κοντά για να επιβεβαιώνει την αγιότητά μα. Και ο πνευματικό είναι λίγο χαζό, τι πατάει. Αν κάνει και γυναίκε που έχουν μια επιτίδευση να σου δουλεύουν από εδώ τι πατάει. Και μπαίνει σε αυτό το ψυχολογικό παραμύθι. Και λες, ωφελεί η φιλία ή όχι του πνευματικού. Δεν ωφελεί εν τέλει. Δεν ωφελεί στο βαθμό που είναι ένα ψυχολογικό γεγονό. Και δεν είναι προβολή του Χριστού, αλλά προβολή του προσώπου του. Είναι εύκολο να παίζει και πνευματικό σε αυτή την παγίδα να γίνει ο Θεό στους πίστε Δεν είναι ο Θεό, τίποτα. Είναι ο φορέα τη φιλανθρωπία του Θεού και ο μάρτυρα τη φιλανθρωπία του Θεού και είναι ο συνάδελφο, ο συνοδοιπόρο μέσα σε αυτή την αγώνα για να αναζητήσουμε τη χάρη του Θεού και την αγάπη του Θεού. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να μάθουμε, να είμαστε, όχι να λέμε έτσι με μικροκλάματα, Συγγνώμη των πνευματικών αλλά να καλλιεργήσουμε το πνεύμα τη ενότητα. Που ενότητα σημαίνει συγχώρηση. Που σημαίνει συγχώρηση καρδιά. Που σημαίνει ευαισθησία. Που σημαίνει θετικότητα για τον άλλο. Όχι απλώ να πω τον άλλο, Ε, τον αντέχω, αλλά να θερμανθεί η καρδιά μου για τον άλλο. Αυτό είναι μετάνοια. Να πω στον πνευματικό, δηλαδή να πω στον Χριστό, Ποιου δεν χωνεύω. Αυτό είναι εξομλόγηση. Όχι ανέκλεψα Ακόμη χειρότερο είναι αυτό χειρότερα από το να κλέψω, είναι να πω ποιου δεν χωνεύω. Ή, όχι απλά που δεν χωνεύω, ποιου δεν λατρεύω, πώς να το πούμε, ποιους δεν τιμώ, ποιου δεν, δεν χαίρεται η καρδιά μου. Γιατί δεν είναι μόνο να, σκεφ, να μην σκεφτούμε αρνητικά, αλλά να σκεφτούμε θετικά. Για ποιους ανθρώπους δεν νιώθουμε αγάπη, για ποιους ανθρώπους είμαστε αδιάφοροι που αυτό δηλώνει κάτι δεν χρειάζεται πολύ φιλοσοφία δεν χρειάζεται πολλή ανάλυση να πω εγώ τον Νίκο εντάξει ένας καλός άνθρωπος αλλά δεν με διαφέρει και πολύ <θυκλή> τον Νίκο είναι ο Χριστός <αραμή> όχι Νίκο σας λένε Νίκο <λαιδιά> <φυκλή> <σταλίς> <σταλίς> <σταλίς> σας λένε Κολώς, τυχαίο ήταν <ΛΣ> λοιπόν οπότε θα ρευνήσουμε αλλιώς είμαστε παγιδευμένοι ξέρετε οι νόμοι οι κανόνες βολεύουν το σύστημα σκέψεός μας οικοδομούν την έννοια του καλού και του κακού του ηθικού και του ανήθικού άρα έχω τα πατήματα για να δικαιολογώ τον εαυτό μου ότι είναι καλός και έχω τα πατήματα μου για, για να εξηγώ ότι ο άλλος είναι κακός, άρα δικαιολογώ μια στάση άρνησής του και αντίδρασή του. Ενώ αν η ζωή μου δεν είναι αυτά τα πράγματα, αλλά είναι χάρη του Χριστού, δεν βρίσκω πατήματα για να αρνηθώ τον άλλο. Βρίσκω μόνο αφορμές για να ενωθώ με τον άλλο. Ο νόμο μου δίνει τις αφορμές να πολεμήσω ή να χωριστώ ή να είμαι ψυχρό με τον άλλο. Μέσα από μια διαδικασία εγκεφαλικών λειτουργιών Η χάρη του Θεού όμω, το μόνο που μου δίνει είναι αφορμές για να δικαιολογώ τον άλλο Να αναπαύω τον άλλο Να του δίνω ελπίδες του άλλου Να του πω ότι υπάρχει σωτηρία Αν λοιπόν, αν θέλουμε αν έχουμε το πνεύμα του Χριστού Θα δούμε μέσα μας έχουμε ειρήνη Έχουμε διάθεση και πόθο όλοι να σωθούν Αν θέλουμε κάποιο αν έχει το πνεύμα του Χριστού Να το πλησιάσουμε και αν νιώθουμε ελπίδα και ανάπαυση, αυτό και το πέραμα του Χριστού. Αν έχουμε ένα σφίξιμο, μια δυσκολία. Φου, κάτι δεν πάει καλά. Θα ρωτήσω κάτι. Από πότε μια ιστορική αναδρομή όσον αφορά την εξομολόγηση. Πώ γινόταν στα... από τότε Πώς που του αποστόρησα. Πώ εξομολογήθηκε αυτό στα παλιά. Μου. Από ό,τι γνωρίζομαι ήταν. Ποιο θέλει που σήμερα ο άνθρωπο έχει πάρει στραβά το χαστιάνο, α το πούμε. Χαστιάνο θα το κάνει αυτό. Λοιπόν, πάει. Ε, Ποιο θέλει δηλαδή που δεν πάει να εξομονηθεί. Ο ιαριά θέλει, ο ίδιο θέλει. Ο ίδιο είναι ένα πρόβατο. Δεν από αυτά που είπατε οι περισσότεροι. Οπότε καλά δεν ξέρω τίποτα φυσικά. Αλλά δεν νομίζω ότι να είναι σε αυτά τα νοήματα. Όλοι εδώ μέσα, έτσι, να τα έχουν φτιάσει, να τα έχουν καταλάβει, <συσίλια> να τα Ποιος θέλει, δηλαδή, ο Δε Μαζικός, ο Και πολλοί πάμε να φάει την καρδία, ε, εγώ πήγα, λέει, πήγα, τα είπα στην εικόνα. Και πήγα και κοινώνησα μέσα. <συσίλια> εδώ ο ιερέα τι κάνει, δεν πρέπει να πει ορισμένα πράγματα στο λαό, στην εκκλησία. Την ότι πρέπει να εξομολογηθείτε δηλαδή να τον διαφορτήσει με απλά λόγια ότι πρέπει έτσι έτσι να εξομολογηθείτε από ,τι γνωρίζω η εξομολόγηση τα πρώτα χρόνια είναι δημόσια αλλά φανταστείτε να γίνει δημόσια σήμερα τι έχει να γίνει <Στι> <Στι> όλα τα ζευγάρια θα χωρίσουν <Στι> λοιπόν ε... Όσο αφορά τώρα αυτό που είπατε για τα νοήματα δεν είναι ωφέλιμο και ούτε χρήσιμο ούτε θέλω να πω σε αυτό. ο δεν λοιπόν, λοιπόν, η πρώτα Εντάξτε, δεν θέλω να πω. Λοιπόν, δεν θα πω στη διαδικασία να δεν, δεν με να πω ποιο ο αλλά νομίζω ήταν πάρα πολύ απλά αυτά που είπαμε σήμερα. Και άρα, αν κάποιος θεωρεί την βαθιά νοήματα, σημαίνει ότι δεν θέλει να τα δεχθεί. Δεν θέλει να τα ακολουθήσει. Τι πιο απλό από το να πούμε ότι ο Χριστός μας αγαπά. Αλλά πρέπει να καταλάβετε κάτι. Ότι πολλοί κόσμοι πάει και κοινωνάει χωρί να Να είναι ευλογημένο. Ένας, ένας. Λοιπόν, κοιτάξτε, κοιτάξτε, δεν θα κρίνουμε τώρα. Λοιπόν, δεν θα κρίνουμε ποιο φταίει. Αυτό το πνεύμα είναι πολύ άρρωστο. Να ψάχνουμε ποιο φταίει και να μιλούμε για άλλου. Για τον εαυτό μα μιλούμε τώρα. Και μιλούμε για τον εαυτό μας και η πρόταση είναι. Λοιπόν, για τον εαυτό μας μιλούμε, είναι λάθος να απομακρυνόμαστε από την προσωπική μας ευθύνη και να μιλούμε ποιος φταίει για άλλους και τι κάνουν. Δεν είναι θετικό. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό να μιλούμε για τον εαυτό μας. Όσο αφορά λοιπόν αυτά, δεν υπόθηκαν βαθιά νοήματα, κάτι πολύ απλό είπαμε. Να έχουμε πνεύμα ενότητος Είναι δύσκολο, είναι, είναι δυσνόητο. Να έχουμε πνεύμα συγχωρητικότητα και επίκαια. Είναι δύσκολο, είναι δυσνόητο. Και τι λέμε, να μην φοβούμεθα την αμαρτία, αλλά να αγαπήσουμε τον Χριστό. Είναι δύσκολο, είναι δυσνόητο. Και τι να πάμε, να πάμε να πούμε ένα Ήμαρτο στον Θεό για να γευτούμε την αγάπη του και να συνδεθούμε μαζί του. Είναι δύσκολο, είναι δυσνόητο. Μα δεν μίλησαμε για νοήματα, μίλησαμε για πράξη, για κίνηση να στραφούμε στον Χριστό. Λοιπόν, όταν δεν θέλουμε να το κάνουμε αυτό πράξη, αμυνόμεθα ότι αυτά είναι δύσκολα. Τι γίνεται, η Εκκλησία έχει αυτό και το άλλο πρόβλημα, και οι άνθρωποι δεν κοινωνούν. Χάσουν αυτού, ας σου οικονομήσει ο Θεό. Καμιά φορά ο Θεό, ξέρει δεν είναι μπαμπούλα, ούτε δικαστή. Το σχέδιο δεν το ξέρουμε. Έρχεται ο άλλο και νοεί καμιά εικοσταριά φορέ και μετά το ξεπνάει να εξομολογηθεί. Μπορεί να το αρνηθούμε. Μην έχουμε τα κολλήματά μα. Το σχέδιο είναι τελείω διαφορετικό. Ναι, το σωστό είναι να ξεπνάει, ο άνθρωπο. Αλλά δεν συνδέεται το ένα μυστήριο με το άλλο. Μπορεί κάποιος να κοινωνήσει, να μεταλάβει την χάρη του Θεού και να αφιπνιστεί. Μην βάζουμε όρους και όρια στο πώς θα δράσει ο Θεός. Στην ψυχή του κάθε ανθρώπου. Αν. Ναι αυτό. <συμφιλίου> Σε φωτιά είναι, είναι, είναι, είναι. Και είναι φωτιά μέσα. Και άμα εξομολογηθεί, είναι φωτιά. Εγώ... Κατηγορώντα αυτού που Σε χωρί να εξομολογηθούν. Είναι... Κοιτάξτε, ακούστε τι σα είπα. Είναι, είναι. είναι φωτιά το να κοινωνήσουμε τον Χριστό, είτε εξομολογηθούμε είτε όχι, εάν δεν είναι σωστή η εξομολόγησή μα. Σαφώ το σωστό είναι ο άνθρωπο να καθαριστεί, να εξομολογηθεί και να κοινωνήσει. Αλλά ανάλογα με τον άνθρωπο, τι επίγνωση έχει. Τι του μάθανε, τι διάθεση έχει Εγώ δεν μπορώ να πω Ότι αυτός σώζεται ή δεν σώζεται Αλλά ένα σίγουρο μπορώ να πω Αν εγώ εξομολογήθηκα Και κοινώθω, και νιώθω άξιος τώρα και κοινωνώ Και η αξιοσύνη, σου, η αξιοσύνη μου Με κάνει να κρίνω τον άλλον Πώς κοινώνεις χωρίς να εξομολογηθεί θα Τότε θα με κάψει εμένα ο Χριστός <laughs> Γιατί δεν έχω πνεύμα επί κατανόηση Κατανόησης και ενότητας Είδατε ότι αυτό ο νόμος κάποτε που ήταν έκφραση θρησκεία μα ακολουθεί ακόμα και τώρα και θέλουμε να δεσμεύουμε την χάρη του Θείου μέσα στι δικέ μα λογικέ και στους νόμους Σαφώ έτσι είναι, αλλά ξέρουμε ο Θεό που μπορεί να δράσει στην ψυχή του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν, αν δεν πούμε σε αυτό, δεν μπορούμε να νιώσουμε αυτή την ελευθερία και από αυτού του Εάν δεν νιώσουμε φιλία με τον Χριστό Αν δεν καταλάβουμε ότι ο Χριστός δεν είναι μπαμπούλα. Δεν είναι δικαστής, δεν είναι αστυνόμος να πει Εξομολογήθηκες, όχι, φύγει από εδώ Αστυνόμος είναι ο Χριστός Αν σα θυμώ ότι ο Χριστός είναι γλύκα Είναι φως, είναι φίλος Είναι και αλήτης ο Χριστός για μας Τότε δεν μπορούμε να αυτήν την Πάλι το δεν το καταλάβατε Λοιπόν, να πω κάτι άλλο. Ένα τελευταίο. Λοιπόν, το λένε οι ιερεί αυτό και έχουν δίκιο, αλλά το λένε για να το παραβαίνουν και όταν χρειάζεται. Λοιπόν, την επόμενη Τρίτη. Διευχών αγιού Πατέρων ημών Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.